Να πούμε ότι στην Κάρπαθο έχουμε έρθει από την ε, Τετάρτη, προκειμένου να κάνουμε κάποιες προφωνήσεις, να γνωρίσουμε και τα νερά, όλα αυτά. Να πω πρώτα-πρώτα εδώ ότι ο κόσμος εδώ της είναι εξαιρετικός κόσμος, μας έχει ε, ε, εκβίξει στην κυριολεξία με τη φιλοξενία του, με την ευγένεια... Και ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ γιατί πραγματικά μα αγκάλιασαν πάρα πολύ. Και αυτό μα δημιούργησε ακόμα μεγαλύτερη υποχρέωση να κάνουμε να ικανοποιήσουμε και εμεί από την πλευρά μα το δούνε μα, κάνοντα κάτι για τον κόσμο αυτό που μα συνοξενεί και γενικότερα για την Ελλάδα ολόκληρη. Γιατί η Σκανδαλόπετρα είναι ένα αγώνισμα καθαρά ελληνικό, με ελληνικέ χάρη του γιατρού του κυρίου Τρικίλη. Έφτασε πλέον να γίνει γνωστό σε όλο τον κόσμο. Εχθέ λοιπόν που ήταν η μέρα τη προσπάθεια προκειμένου να καταρρίψουμε το ρεκόρ. Παρότι οι συνθήκες ήταν κάπως αντίξωες, με όλους αυτούς τους λόγους λοιπόν και τις προετοιμασίες που κάναμε και του κόσμου που ήθελα να τον δει από κοντά, καταφέραμε και κάναμε μια επίδοση που ήταν μέσα στα πλαίσια του εφικτού αυτό που θέλαμε από την αρχή δηλαδή να πετύχουμε και είμαστε πολύ ικανοποιημένοι γι' αυτό. Καταρρύψατε το ρεκόρ που είχε μέχρι χθε στο στάθος ο Χατζής επίσημο πανελίνιο ρεκόρ, λοιπόν, θεωρούταν η βουτιά του Στάθη Χατζή που έγινε εδώ στην, στο νησί Καρπάθου και επειδή ήταν η πρώτη επίσημα καταγεγραμμένη mm. στο βιβλίο συμβάντων του καραβιού του Βαγκίνα Μαργαρίτα πάνω από το οποίο έγινε η κατάδυση προκειμένου να ανασύρει την άγκυρα του, mm. ε, πολύ εύστοχα και εύλογα ο κύριος Στρικίλη θεώρησε ότι αυτή θα είναι και η επίσημη πρώτη ελληνική επίδοση πάνω στο κομμάτι τη Κανταλόπεντρα. Είναι πολύ μεγάλη τιμή, για μένα φυσικά, που κατάφερα να κάνω αυτή την επίδοση, το οποίο βέβαια, α μην γελιόμαστε, θα ήταν ασέδεια να πούμε ότι περάσαμε το στάθι χατζή, γιατί mm. αυτός ο άνθρωπος πεθέμενε σε αυτά τα βάθη για να εργαστεί, όχι απλά για να πάρει βρεθύγεκα, για ένα λευτερόλυτο όπως κάνουμε εμείς.